Hasta aquí ocho candelas para mí. Ocho candelas para mí. Que tu bihorismo homilies por los forres, ya está canon touré que tení análisis. Te pomono ti, la teletea stichia Θα πω μόνο ότι τα τελευταία στοιχεία από το πληθωρισμό των τροφίγμων είναι ενθαρρυντικά. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι να με μια κυρία μισό μισό. Ενθαρρυντικόντατα. Είναι τα τελευταία στοιχεία από τον πληθωρισμό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μιλάει για τις τιμές, πρωθυπουργός της χώρας και μιλάει για τις τιμές και τη μάχη της ακρίβειας η οποία θερίζει έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη, αλλά εδώ Ο Έλληνα Πρωθυπουργό για το τι ακριβώ γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ειδικά για τα τρόφιμα. Γιατί για τα υπόλοιπα, σκούπε και τα υπόλοιπα, μπορεί να μοιάζεται κάποιο. Για τα τρόφιμα μα είπε ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και όχι μόνο, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Γιατί για να το λέω, ο Πρωθυπουργό ισχύει, μπορεί να μην το βλέπετε εσεί, αλλά είναι πρόβλημα δικό σα, όπω όλα είναι δικά σα προβλήματα. Ο ίδιο το βλέπει πολύ θετικά και δίνετε μια μάχη και ελπίζει ότι θα πάνε τέλεια και εν Πάσχα και σε αυτό το τομέα. Τα τελευταία στοιχεία από τον πληθωρισμό των τροφίγμων είναι ενθαρρυντικά, θα περιμένουμε και τα στοιχεία του επόμενου μήνα και ελπίζω βέβαια ότι και το καλάθι του νοικοκυριού για το Πάσχα είτε μιλάμε για το καλάθι του νονού, το αρνί και τα θαλασσινά τα οποία τρώμε το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα ότι οι τιμέ θα είναι λογικές και δεν θα ξεπεράσουν τα περσινά επίπεδα, γι' αυτό τουλάχιστον αγωνιζόμαστε ...πο -πο -πο <Πάνου> Alexis Tsipras is next. I don't know what is the English word. Lageris, we say it. The truth is either European values are relevant everywhere or they are not values at all. Thank you very much. Ωραία που τα λέει ο Αλέξη Τσίπρας ο Πρωθυπουργό μίλησε σε ευρωπαϊκό πάνελ και μα είπε εκεί για τι ευρωπαϊκέ αξίε: είτε θα υπάρχουν είτε δεν θα υπάρχουν. Ποιε οι ευρωπαϊκέ αξίε, ποιε είναι τώρα αυτέ οι ευρωπαϊκέ αξίε, θα έχει ένα νόημα να μα πει ο πρώην αριστερό, για πάντα αριστερό, ο αριστερό πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αυτή είναι η σωστή διατύπωση, γιατί ο Αλέξη Τσίπρα, όπω ξέρουμε, είναι για πάντα αριστερό. Σήμερα θα πάει και στην παρουσίαση του Ευρώ Ψηφοδελτίου. που κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, θα παρευρεθεί και ο πρώην, ο, ο αριστερό για πάντα και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή μίλησε αγγλικά, είχε και άλλα αποσπάσματα, αλλά δεν θέλαμε να σας λεπορίσουμε τόσο πολύ, μες το μεσημέρι έρχεται και μια ψιλοκαταιγίδα, οπότε είπαμε να το πάμε λίγο πιο επιφανειακά, αλλά αυτά τα αγγλικά του Τσίπρα μας θύμισαν τα άλλα αγγλικά. για να είμαι πολύ έχουμε just technical jokes problems eh problems kataravate to to se kinise voithava epi milaptes ta glykaros i mean if you want to open a restaurant in greece now the top first thing that you cannot find is i don't know what is the english word lageres we say it. yes yeah a buffet is here yes if someone knows the english words okay What do they do? Uh, they, we, they, they they they they they fix the the, the, the, the, the the things in the cuisine of a restaurant <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Quatro candelejas. Και πάντα πολλά. Αυτό το σύνθημα που ψάχνεις σε τους πάτες. Και α. Και αντιμετωπίζουμε candelejas. Ξέρεις candelejas. Είσαι candelejas. Ocho candelas para ti. Για σουρεβιά. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Γεια σου Ρέβια. έτσι λοιπόν από την Ευρώπη Από τον πληθωρισμό πάει πολύ καλά Από το λατζέρι Πάμε στην Εβοία μέσω Κυριάκου Βελόπουλου Κάνει την εκπομπή του τη ραδιοφωνική Και παίρνει, του στέλνει μήνυμα Ένας κάτοικος ε, Για Γεια σου Ρέβια, Γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν 20 χρονών θα σε ερωτήσω λέει ε, θέλει να στηρίξει να ψηφίσεις γιατί όλοι είναι άχρηστοι το ρέτοιμα θα για μας τους νέους τ'αχουμε πει αδερφούλη, έχουμε πει μικρέ μου φίλε 20 χρόνια ότι μπορείς να παίρνεις και 2 και 3 χιλιάρικα μισθό, μπορείς μπορείς, όπως και συντάξει ο παππούς και ο μπαμπάς σου 3 -4 χιλιάρικα, εντάξει μπορείς Ναι Κώστα, από την Εύβοια μπορείς να παίρνει 2 και 3 χιλιάρικα μισθό, 3 είναι το ανώτατο, όπως και οι συντάξει Τι εννοεί εδώ ο ποιητής, ότι λόγω των εξορίξεων που θα κάνουμε, θα βγάλουμε τόσα λεφτά που οι συντάξει θα γίνουν 4000 3000 και αντίστοιχα οι μισθοί θα ανέβουν στις 2 3000 Μπορεί Μπορείς να το κάνεις αυτό, Κώστα και όλοι οι κόστος, Αλλά δεν έχετε θέληση. Δεν ψηφίζετε το σωστό άνθρωπο. Και ο σωστό άνθρωπο είναι ο Βελόπουλος. Εδώ ανακοίνωσε 2 με 3 χιλιάρικα, περνάνε κάποια λεπτά και το ανεβάζει λίγο. Γιατί δεν λέει για τι εξορίξει τίποτα, κουτσούμπα ή ο κάθε κουτσούμπα. Πρότεινα πώ μπορεί να πάρει ο Έρλαντ 4.000 ευρώ σύνταξη και 4.000 ή 2 3, μισθό. <Ρι> και 4.000 ή 2-3 ευρώ μισθό. Υπάρχει τρόπο, όπω η Νορβηγία. Πε να με φάνε, τη, το πάνε πίσω. Στα δύο λεπτά, 4.000 έγινε ο μισθό. Ανέβηκε από 2.000 στα 4.000. Δεν παρακολουθήσαμε μέχρι τέλο στην εκπομπή. Κατομμύρια θα είχε γίνει. Έτσι λοιπόν, αν ψηφίσουμε ελληνική λύση, το πρώτο που θα συμβεί θα είναι η αύξηση των μισθών όλων μα. Νομίζω συμφέρει. Είναι πολύ συμφέρουσα αυτή η επιλογή. Δεν θα έχουμε ανάγκη ούτε από τα μισά κουνουπίδια, από τα ολόκληρα κουνουπίδια, από του πληθωρισμού. Δεν θα μα ενδιαφέρει τίποτα. Έλληνε κρίση. Όλοι με γράμματα, ο καθένα όσα έχει στο. Επίθετο του, όμω, ποιο μπλοκάρει την αύξηση των μισθών στην Ελλάδα, Τι να πω, ρε παιδιά, Σα τα λέω. Και βγαίνει, ακούστε τώρα, έστειλε ειδική αντιπροσωπία ο Σόλτ στην Ελλάδα, στην πρεσβεία τη Γερμανική, να συνεδριάσουν και να συζητήσουν με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και με τα συστημικά κόμματα ΠΑΣΟ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πώ θα χτυπήσουν την ελληνική λύση. Τα ακού. Πρωτοσύλληδο, τον έβασα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κοτάκες, έτσι, δεν είναι μου φίλος μου ναι. γερμανικός δάχτυλος στις ελληνικές εκλογές και μου βγαίνει ο άλλος ο Μπουμπούκος και μου λέει ότι οι Ρώσοι λέει επηρεάζουν τις εκλογές εδώ κατάφορα έρχονται ομάδα αντιπροσωπεία από τη Γερμανία για να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα Μουτσας φαζέρ φαζέρ Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες Το σύνθημα πατρίς θρησκεία οικογένεια Σας ευχαριστώ ε, Μας ευχαριστεί το σύνθημα το πατρίς θρησκεία οικογένεια Από τον Γιώργο Αυτιά και τον Νίκο Μιχαλολιάκο Αυτούς τους δύο βρήκαμε πρόχειρους Το έχουν πει πάρα πολύ Το πιστεύουν ακόμη περισσότεροι Οπότε είπαμε να το ταιριάξουμε να το βάλουμε μαζί Για να είναι πιο αρμονικό Ακούγεται πιο ωραία πάντε. και περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα το 2024. Αυτό δείχνει το ημερολόγιο, αν έχετε κάποια απορία. Είναι σε πάνελο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΚΟΚΟΕΟ Λευτέρης Νικολάου, Και μαζί με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το Σωτήρη Σέρμπο, που ήταν και αναλυτής, έβγαινε μέχρι τώρα σε πάνελ διάφορα. Και θέλει να του μπει ο, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στον υποψήφιο του Κουκουέ και διαλέγει το εξής, τα ατράνταχτο και πολύ λογικό επιχείρημα. Οι εποπιστέ, όλα αυτά τα χρόνια απολαμβάνουν τεράστια προνόμια. και στο ελληνικό κράτο και διεθνώ. τα οποία προφανώ δεν τα απολαμβάνει. Ε, ο Το κόσκο πλάδος. το έχει το λιμάνι, που είναι πιο Αυτή... κοντά ήδη σε εσά, όχι. Δεν έχουμε, έχουμε πειρά. Πειρά. σχέση με τον κόσμο. Έχει το λοιπά του, εφοπλτέ του. Δεν έχουμε σχέσει με τον κόσμο. Εγώ σκοτώ το λιμάνι, που είναι πιο κοντά ήδη σε εσά. Η κόσκο το έχει το λιμάνι, που είναι πιο κοντά η σε εσά του κοκουέ, το κόσκο, η οποία είναι μια εταιρεία παγκοσμίου βελτιού. κολοσσός εταιρεία και ανήκει στην καπιταλιστικότατη Κίνα μπορεί στη σημαίες της η Κίνα να έχει σφυροδρέπανα αλλά είναι ένας ε, ακραίος καπιταλισμός αυτό που συμβαίνει εκεί και ε, εδώ ακούμε με έναν άνθρωπο της αγοράς ειδικό, είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής να χρησιμοποιεί αυτό το τελείω παροχημένο επιχείρημα ότι να σφυροδρέπανα έχουν, έχει η Κίνα σφυροδρέπανο κι εσείς άρα είστε σαν την Κόσκο οπότε τι διαφωνείτε που είναι εδώ Η Κόσκο, πολύ ωραία απλή λογική, είναι σαν αυτό που λέγανε άλλοι πριν δύο χρόνια όταν είχε βάλει ο Πούτιν στην Ουκρανία, ότι υποστηρίζετε τον Πούτιν γιατί είναι Ρωσία, άρα Σοβιετική Ένωση, άρα ίδιοι. Με τέτοια πολύ ωραία επιχειρήματα δεν τα λέγανε μόνο από κάτω κόσμος, τα λέγανε και στελέχοι, όπως εδώ κύριος. Σερμπος πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί χάσαμε τον Παπανότα, είχε τόσα να δώσει ο οποίο Παπανότα βγήκε και στο πλαίσιο πάντα των, της, αριστερής, της αριστερής ιδεολογίας των αρχών της αριστεράς και της ηθική μίλησε κατά του ΣΥΡΙΖΑ Είναι μια μεγάλη νίκη που κατήγαγε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα, η Νέα Αριστερά και το Πασόκ και όλοι οι υπόλοιποι σε βάρο του ΣΥΡΙΖΑ. Του δίνω τα συγχαρητήριά μου για τον ρηχό τρόπο σκέψη με τον οποίο αντιμετώπισαν το ζήτημα και ειλικρινά λυπάμαι. Εγώ από χθε είχα μιλήσει με πολύ υψηλά αισθάμενου του κόμματο και του είπα: Αν δεν έχετε τα κότσια να αντιμετωπίσετε τι επιθέσει, που σίγουρα θα δεχτώ, γιατί είμαι ένα υποψήφιο ο οποίο πάντα είναι το κέντρο της προσοχή, τότε να παραιτηθώ. Και μου είπαν όχι, Δημήτρη μου, είμαστε σε δίπλα σου και στο πλευρό σου. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το και... έχει πάρει πάνω του ο ίδιος ο κύριος Κασελάκη. Καλή συνέχεια του εύχομαι και το την κυρία Κασελάκη. Του... Θέλω να του θυμίσω ότι ήμουνα ο πρώτος που τον στήριξε από το πρώτο βίντεο που ανέβασε. Αχάριστο. Ο Κασελάκης αχάριστο. Τώρα περιμένουμε να μα ανακοινώσει το απόγευμα και του πέντε που προτείνει ο ίδιο ο πρόεδρο. Γιατί έχει ψηφίσει ο κόσμο, αλλά έχει και τη δυνατότητα ο ίδιο ο πρόεδρο να τοποθετήσει πέντε δική του επιλογή. Και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία Εδώ χάσαμε τον Παπανώτα Μεγάλη απώλεια. Ο οποίο Κασελάκης στα βίντεο που φτιάχνει, μα δήλωσε ότι ξεκινήσανε ο Ήριζα για την πρόοδο. Και τι σημαίνει πρόοδο? Όταν μπορεί μέσα σου να πιστεύει βαθιά. Αλλά ω πολίτη πιστεύει επίση βαθιά στον διαχωρισμό κράτους εκκλησία με διάλογο, με αγάπη, με συνένεση. Ξεκινάμε για την πρόοδο. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Τι λέτε, Α, το γυαλό. Ξεκινάμε για την πρόοδο. Α, το γυαλό. άλλος με την βάρκα να. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Για την πρόοδο. Α, Ο Λογιαλό, Ο Λογιαλό. Οι. Οι. Οι. Σε αυτή τη βάρκα Είμαστε όλοι μαζί Οι. Έχει μέσα πάλι η καριά Όλοι σας και μόνος μου Σας έχω Οι. Καταπληκτικό Αυτό mm. γυαλό, Κυρία μου, εσείς εγώ πόσους φάγατε σήμερα Δύο, μόνο, εύχο πρέπει να φάω Τουλάχιστον έξι, έξι, έξι λούτσι Την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα Για yeah, Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές Και στο καλό Στο διάλο να πας Και στο καλό Και να μην γυρίσεις Για χαρά σας πάει καρδιά Γεια σας Να μας φέρετε Αγγούρια Γιούσελ και ο Μορφά Αρχίδια το γυαλό ξεκινάμε για την πρόοδο. Βάλαμε πολλού όμω το ταξίδι αυτό. Σήμερα είχαμε την Ευιότυσα που είναι χορευτικό. Τώρα εδώ το ξεκινάει μια ψαροπούλα ή για την πρόοδο. Είπαμε να το ρίξουμε στο χορό, αλλά προσθέσαμε και την τώρα και το μυτσοτάκι και τον άνθρωπο. Όλοι μαζί σε αυτή τη βάρκα, την ψαροπούλα να πάνε εκεί που πρέπει. Ναι, η σημαία τη Κίνα δεν έχει σφυροδρέπανο, έχει τα αστέρια. Ενώ τα συνέδρια του όμω που κάνουν οι Κινέζοι, τα στελέχη παντού στη χώρα υπάρχουν σφυροδρέπανα. Υποτίθεται είναι κομμουνιστική χώρα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Αστία, κολλάτε σε κάποιε λεπτομέρειε και χάνουμε το ουσιαστικό. Άλλωστε, δεν είναι η εποχή τώρα για να διαχωρίζουμε σφυροδρέπανα και του άλλου. Όλοι είμαστε δεξί. Πώ κάποτε ήμασταν όλοι πασόκ. Ε, τώρα λοιπόν είμαστε όλοι δεξί. Βγαίνει ο Κώστας Σαρβανίτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή και νυν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του Συνασπισμού Ριζοσπαστική Αριστερά. Βγαίνει σήμερα το πρωί και μα περιγράφει ακριβώ πώ το αριστερό κόμμα πρέπει να απευθυνθεί από τη δεξιά. Από τη δεξιά. Αυτή που φώναζε ο λαό τότε να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ, μέχρι την αριστερά. Τρίβει δεξιά το κόμμα ή όχι. Λοιπόν, ακούστε, το κόμμα είναι ένα μεγάλο κόμμα, πολυσυλλεκτικό. Κριστίνα, Αυτά είναι τα κόμματα σήμερα. Εγώ θα σα πω ότι η διαφωνία μου, α πούμε, γιατί άμα στη ΣΥΡΙΖΑ πράξει. Μια διαφωνία. Τη ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι καλώ είναι. Άμα δεν διαφωνεί, δεν τη ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε, α πούμε, και το λέμε κατσατικά. Εγώ θα προσπαθήσω να το αλλάξω με την παρέμβασή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το προοδευτικό κέντρο, λέει μέχρι την αριστερά. Μάλιστα. Ε όχι, ε όχι. Ο να είναι από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Ο Σίζα να είναι από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Τη και όσοι ξέχασαν τώρα το βλέπουν. <Το Το Τζίπρα το φώναζαν αυτό κάποτε όταν ήταν πρόεδρος, φώναζαν από κάτω οι ΣΥΡΙΖΕΗ, όλα όσο δεν ξεχνάτε σημαίνει η δεξιά, έρχεται τώρα ευρωβουλευτή, και μάλλον καλά θα πάει, είχε πάει και στις προηγούμενες εκλογές πάρα πολύ καλά και λέει ότι από τη δεξιά ως την αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι εννοεί αριστερά δεν μα εξήγησε, ξέρουμε πολύ καλά όμως τι εννοεί δεξιά, δεν υπάρχει θέμα, το έχουμε καταλάβει, ακούμε και τον τωρινό πρόεδρο. πώς συμπεριφέρεται και τι ρητορική έχει και τι θέσεις υποστηρίζει που είναι πιο δεξιά και από το State Department, ειδικά στα διεθνή θέματα. Οπότε, ο ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί. Σε περιμένω να φτήσει και πάλι Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Της Ένωσης Ελλήνων Ερφοπλιστών Να φτήσαν άνοιξη να λιώξει στα χιόνια Πρόεδρε Να τραγουδούσαν πέντρα πάλι τα γιόνια Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ <Σινδια> Ο ουρανός θα είναι και πάλι <Σινδια> Το βοριάο στο πιο νότια ακρογιάλι Στην Κοζάνη, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Άρτα <Σινδια> Και στην ψυχή μας θα υπάρχει καλήνη Σας έχω Για την καρδιά αγαπή μέσα της κλίνει Θα να στο κόμμα που μας έλακε <Σινδια> Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Μαζί να γράψουμε. Λαμπρή ιστορία. Γι' αυτό θείγει πια τη σελβιό. Ζητώ... Πολιτείε Αμερική. Ζητώ... Και αυτό δημιουργεί το σκασελάκι. Νέα... Δεξιά. Ζητώ... Ο Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία. market Πάς και Φουτ Πάς να δώσουν Όχι ο λαός δεν ξεχνά Τι σημαίνει δεξιά Φουά. Δεν ξεχνά Και στον καζωλάκι το έχουν φωνάξει αυτό το σύνθημα Έπιασε τόπο μπράβο Όλοι αυτοί με την ίδια ευκολία που φώναζαν αυτό το σύνθημα, θα πάνε τώρα, θα υποστηρίξουν ή υποστηρίζουν τι θέσει του Κασελάκη για το Ισραήλ, τι θέσει του Κασελάκη για το ρόλο του κεφαλαίου στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά τα ωραία που έχουμε ακούσει. Βεβαίω δεν έστριψε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τελείω δεξιά. Έχει στρίψει από το 2015 με τον ηγέτη, τον ιστορικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεξιό κόμμα ήταν στην αριστερή πτέρυγα. Είναι η αριστερή τάση τη δεξιά στην Ελλάδα κανονικά. κανονικότατα, σε τέτοιο βαθμό που έχει φέρει σε αμηχανία του ίδιου τους δεξιούς. Θα ακούσουμε εδώ έναν καραμπινάτο δεξιό, σήμερα το πρωί, Μάκης Βορύδης. Πάντως, αυτή την αναφορά έκανε στα τρία. Ναι. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Κασελάκης είναι καταπληκτικό. Γιατί. Γιατί. διότι νομίζω υπάρχει η απόλυτη αποδόμηση όλου του πλέγματος που συνηθίζαμε αξιών, ιδεών mm -hmm. που συνηθίζαμε άλλο με αριστερά <Κουλιακαντελίκα>, πες, καντελίκας, πάντρο, καντελίκας. Ταυτωτικό σημείο για την αριστερά η υπεράσπιση της Παλαιστίνης Ο Κασέλακη δεν λέει μισοκούφατε για του Παλαιστίνιου και λέει μιλάει για την ανάγκη να προστατευτεί το Ισραήλ. Δεν μπορώ να φανταστώ για ένα τέτοιο ζήτημα μεγαλύτερη αλλαγή θέση. Ξαφνικά αρχίζει και τους λέει για τα θαύματα στην παύτιση. να εμφανίζεται ένας ως ριζοσπάστης αριστερός συνασφισμός ριζοσπαστικής αριστεράς λέγεται ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ ως ριζοσπάς αριστερός δηλαδή όχι αριστερός, αγριεμένος όλας και να λέει το λαδάκι στην ε, κολυμπήθρα που σχημάτισε το σταυρό και άρα ο κύριος Σιμών έδειξε και φανέρωσε λοιπόν αυτά όλα είναι εντυπωσιακά για τους συμφοφόρους του κασελάκι. Αυτό που κάνω κάθελάκι τώρα στην αριστερά είναι μοναδικό, δηλαδή να είναι καλά ο άνθρωπο δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω αυτά. Σουτεγαν δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω αυτά. Σουτεγαν <Τι> δεν θα μπορούσα να τα <Τι> καταφέρω αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Βορείτη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στι επόμενε να δούμε τι θα κάνει το ο κασελά μετά μπορεί ο Βορειοάν άνετα όχι, να γίνει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο ίδιο δεν έχει κάνει τόση ζημιά στην αριστερά, όσο έχει κάνει ο Κασελάκης Θα συμπληρώσω η μεγαλύτερη ζημιά, θα προσθέσω ή θα πω. Η μεγαλύτερη ζημιά στην αριστερά την έχει κάνει ο τσίπρα. Και αυτά τα κόμματα. τύπου ΣΥΡΙΖΑ, τύπου ΠΑΣΟΚ το 81 που πήρανε την, τον κόσμο, τι διαθέσεις του κόσμου που ήταν πιο ριζοσπαστικές και τις γείωσαν, τις ενσωμάτωσαν, έγινε σε πρώτη φάση το 81 αλλά επειδή είναι παλιά αυτά δεν τα θυμούνται οι πολλοί, έγινε σε δεύτερη φάση... Τώρα, κάποιοι το κατάλαβαν στην πορεία και έφυγαν. Εδώ και ο Γιώργο έβγαλε χθε μήνυμα και λέει τι είναι αυτά. Καταστρεφόμαστε, ξεφτιλιζόμαστε. Και διαφωνεί και αυτό με όλα αυτά που βλέπει τέτοιε απώλειε. Οπότε συνεχίζουμε. Βορύδη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ελληνοφρένερ, όπω κάθε μέρα. 2.11 10.80.880, 80, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένει. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού και εδώ είμαστε. Έλα, έλα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί σα κάνει εντύπωση αυτέ οι μεταγραφέ μεταξύ αυτών των κομμάτων, Γιατί πέφτε τα σύννεφα. Ε, δεν το πιστεύαμε δεν... πιστεύαμε. δεν πιστεύαμε ειδικά ότι τα κανάλια δεξιοκρατούνται. Έλα, έλα τώρα. Εντάξει, αυτό ε, το ξέρουμε από την πανδημία μετά. Εντάξει, μη πέσαμε μη... από τα σύννεφα, όμω μπορώ, μπορώ να πέσω. Πέσε, πέσε, αλλά να φορά και ένα λεξίπτο το μπα και ισορτή. Γιατί σε έχουμε ανάγκη να μα γίνει κανεί μια γελάει λίγο το χυλακι. Λοιπόν, άκουνα δει αυτή χρόνια, άλεξο, δίνουν ο ένα στον άλλο να μην πω τι. Αλλά τέλο πάντων, θελέγγυο αυτό. Πάνε. Το γεγονό είναι ότι τα πέντε χρόνια στην Ευρωβουλή το 90% αυτών των νόμων σχεδίων που έρχονται εδώ ως νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ψήφισε στο Πασόκ. Ενώ ήταν ο Πασόκος να πάει στην δημοκρατία, δεν το συζητάμε. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. 70% αυτών ψήφισε στην Ευρωβουλή. Δηλαδή υπάρχει η τάφτιση πολιτική. Να αυτά δεν, δεν μπορώ. Αυτά κάνουμε. δεν μπορώ που τα, όλα. Έλα τώρα, τα τσουβαλιάζουμε. Γραπος ο Λάρα μου, Έλα. όταν έχει ένα καλό πολλιόν ντόπιο πρέπει να το εξάγει έτσι δεν είναι mm -hmm. Τώρα λοιπόν που έχουμε τους καλύτερους πολιτικούς και τα αστεριά όλα Παίρνουμε και τηλεπερσόνες, παίρνουμε και αυτιάδε κτλ. Για την πατρίδα, <Τι> για την πατρίδα τεγλυκιά Λοιπόν άκου να δεις τώρα, το πιο σοβαρό είναι με τον Άδωνη Γιατί γελάμε με αυτά που είπε περί του κατσελάκι και όλα αυτά Βλέποντα τώρα το συνασπισμό ριζοσπαστική αριστεράς να ενστερνίζεται όλες τις ιδέες για τι οποίε πολεμούσα από νεαρός και για τις οποίες τότε οι αριστερείς του με Το θεωρώ πολύ Μάλλον μεγάλη η ιδεολογική μου νίκη. Και ευχαριστώ Μουργέ. τον κύριο Κασελάκη για αυτό. Είναι ότι βάλαν την ε, μηχανή πάλι τη τρομοκρατία. Τον άκουσα στο πρωί σε ένα ραδιόφωνο να τρομοκρατεί ότι θυμηθείτε το 2010 οι αγορέ, αν δουν αλλαγή πολιτικού σκηνικού, θα εκδιάσουμε θα, θα, θα, θα κτλ. ο Άδωνε, τη δουλειά θα... του κάνει. Δεν τον πήρε εκεί για πολιτική, Μόνο. για εκβιασμό τον πήρε και τρομοκρατία. Τώρα. Αλλά άκουσε και το άλλο όμω. Οι εργάτε πλέον έχουν εξυπνήσει, φίλε μου. Τι μα λέγανε τα χρόνια του Μημονίου. Τα σωθούμε. Όμως αυτά τα μέτρα δεν τα πήραν για τα μνημόνια, τα πήραν για μετά, για τώρα που ήρθε η ανάπτυξη. Και τώρα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαν τα συνδικάτα και το Πάμε. Όταν έλεγε, παιδιά, αυτό θα έρθει για την ανάπτυξη που δεν είναι τώρα που σκοτώνεται... Από το Πάμε, είστε. Δεν θέλατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ε? Πάρτε τα τώρα. <χαι> Ωπα, μη σε χάσω. Εγώ... Είπα μια μαλακή. στο το Είχε... έτσι, μην. Άκου να δει λοιπόν, τώρα που πέφτουν σαν τι μίγες οι εργάτες στους εργασιακού χώρου, οι εργαζόμενοι έχουν λύσει. Έχουν λύσει διεκδίκηση. Και αυτή η σημερινή απεργία αυτό απέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Παρόλη την τρικλοποδιά, τουλάχιστον τη δημόσια τομέα που ανήκω εγώ, τη Αδεδή. Απεργήσανε οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτά και καλύψιφο Και φυσικά να μην ξεχάσουν, να ψηφίσουμε τύπου φασίστε, τύπου. πώ του λένε του. Μαφιά δεν είναι, είναι φασίστα τώρα. Όποιο λέει Πατρί, θρησκεία, οικογένεια, δεν έχει και καλά φασίστα. Και πάνω απ' όλα, αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πάμε! Πάμε όλοι μαζί! Έλα, σε παρακαλώ. Αμέσω oh, oh, oh, να αυτό. κρίνουμε με επιπόλαια κριτήρια. Έλα. Φοράει γραβάτα, δεν έχει τα Ορίστε. Το σύνθημα του Σταυρούτο φοράει τη γραβάτα. Το. Δεν το συζητάμε. Είναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αποστολή! Έλα! Ήταν... Καλά! Έχω σαν χωριτήρα. ένα τραγούδι τελώς. Ποιο? Το είχα για ύμνο. Ποιο? Όταν Ο και έλεγε σου κάνω τον Άγιο» και μάθαμε ότι ήταν Άγιος. τον <Κι> Άγιο! <Κι> Μόνο Στέφανο εντάξει Ναι είπε δεν στον κάνω δεν είπε δεν είμαι Είπε δεν σου κάνω τον Άγιο <Δεν> Είμαι Άγιος δεν στον κάνω Οπότε καλά το είχα για είνο, γιατί είναι ακόμα πιο λαμόγιο Εντάξει Εσέ παρακαλώ <Δεν> έλα για Θα κάνεις να νιώσω καλύτερα Να σε καλά Αμα θες μπορώ να το συνεχίσω <Δεν> Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντε. Το σύνθημα Πατρίδα θρησκεία, οικογένεια. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια πάμε. Για μας ισχύει και θα ισχύει. Πάμε όλοι μαζί. Ναι <Ρι> δεν θα πάμε όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται να πάμε όλοι μαζί σε τέτοια θέματα. Δεν πάμε ποτέ όλοι μαζί. Η πλειοψηφία του λαού δεν πάει με τέτοια συνθήματα, το ξέρουμε όλοι, η πλειοψηφία του λαού αλλιώς αγαπάει την πατρίδα και αλλιώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εδώ ο Γιώργος Αυτιάς μαζί με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τους έχουμε βάλει δίπλα-δίπλα, νομίζω ταιριάζουν. θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη, χαίρομαι πολύ που κατάφερα να πιάσω γραμμή. Ε, τώρα πώ κάνει έτσι. <laughs> η δεύτερη φορά που παίρνω, η πρώτη ήταν πολύ εύκολη. Η δεύτερη μου γυρική ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα, συγγνώμη, δεν λε που σου κάτσει πρώτη. Λοιπόν. Σωστό γι' αυτό. Καταρχά, έχω γελάσει απίστευτα. Τόσο πολύ με την αφιέρωση του Μητσοτάκη στον αυτιά, θα μπορούσε να είναι πραγματικότητα. Όταν ο κύριο πρόεδρο ανέλαβε την προεδρεία τη Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε ένα βιβλίο. Η αφιέρωση έλεγε, Γιώργο, Ούτε ο χλαπάτσα δεν Έκανε έτσι. Δεν έχω δει ποιο η χαμερό ερπετό από εσένα. Γυμνοσάλιαγκα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε. Το ακού και λε, δε. Με αυτό ναι, εντάξει. Υχύ. Παίζει. Υχύ. παίζει. Δε, Αφού μπορεί ισχύει. Αν δεν πάρει πλάκα, όχι. είναι πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ναι, γελάω, δεν μπορώ. Φόρτο μαμπούμπουρα. <χει> κατά Τέλος Τέλο πάντων, πήρα να σου πω. Αυτό το κατά με <χει> το έχω ξανακούσει. <χει> Κάποιο το έχει δοκιμάσει και το λέμε. <χει> Που έχει βγει. Ξέρω όμω ότι είναι. Σκατά με ρίγανη, σκατά με κάπαρη. Ναι, δηλαδή σκατά με φράουλε και τα γνωστά. Υπάρχει κάποιο δοκιμαστή, κοπρολάγνο. Τι ξέρει τι συνταγέ, όλε μπράβο. Έχω ακούσει, έχω ακούσει. Ναι, άκουσε. Πώ βγήκανε, δεν ξέρω. Πώ βγήκανε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ πρέπει να το ψάξω. Τέλο πάντων. Η λογική λέει από δεξιού. Αλλά τέλο πάντων, για πε. Ναι, τέλο πάντων, να σου πω ότι. Ή από Πάντα δε λέγαμε σκατά στου φασίστε. Κάποια στιγμή του βρέθηκε μια φράουλα. Ναι, σκατά φράουλα, με πεπόνι τώρα καρπού. Μπορούμε να τα κάνουμε. Εν πάση είμαι η εξέρεση του πλανήτη. Όλο ο πλανήτη φωνάζει ζωή η Νέα Δημοκρατία. Σα μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα <συσχελί> από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όλο ο πλανήτη ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποτελώ εξαίρεση. Τίποτα, εγγαϊδούρα εκεί. Γαϊδούρα, να καθίσ... τι να σου πω. Το δεύτερο, πήρε να πω ότι σήμερα δυστυχώ, τηλεφωνώ από βόλο, ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή στην πορεία. Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ήταν και πολύ μικρή η συμμετοχή στην απεργία. Πώ θα γίνει να ξυπνήσει ο κόσμο από το λίθαργο, Πώ θα γίνει να κλείσουν τι τηλεοράσει, Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Να, να συμφωνήσουμε αυτό. Δεν θα γίνει. Ωραία. Δεν το δέχομαι. Ενώ το θέμα δεν είναι να κλείσει την τηλεόραση. Είναι. Να τη σπάσει. Σωστό κι αυτό. Γι' αυτό. Ζωστό. Τι να πω, πραγματικά στην προηγούμενη πορεία ήταν κάπω ενθαρρυντικά τα Πράγματα, τώρα πάλι τίποτα Και δεν έχει να κάνει ούτε με τα κόμματα τίποτα Πρέπει να ξυπνήσουμε, να διεκδικήσουμε Και να καταλάβουμε ότι μόνο Αν βγούμε έξω θα κερδίσουμε πράγματα Ξυπνήστε συνάνθρωποι Ξυπνήστε Να το στον, Να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν Αυτά τα λέγει και ο Άδωνης Ξυπνήστε ήρθανε Ξυπνήστε ήρθανε Εγώ δεν σε έμπρισα αποστόλη μου, συγγνώμη Εγώ είμαι βορμόστομος Και ένα πολύ μικρό πράγμα θέλω να σου πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε την προηγούμενη φορά γι' αυτό που έγινε τώρα στο πάνελ τη μελέτη. Είδε με πόση χαρά κάποιε γυναίκε και κάποιοι γκέι εκθιάζανε τον Κασιδιάρη. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει, ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προ τα έξω. Εγώ δεν είμαι εναντίον των γυναικών και των Gay, αλλά είμαι εναντίον των γυναικών και των Gay που εκθιάζουν τον Κασιδιάρη και τη ματσίλα Του. Μήπως είμαι σεξιστής και ομοφοβικός Αποσόλη μου Αυτό να στο φίλο που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει <ΚΚΚΚΚ> Αποσόλη Ένα Έλα, πρέσει, Έλα, εχθες είδες την αφή τη Ολυμπιακής Φλόγας Την είδα Απόλλωνα θεέ του ήλιου Απόλλωνα θεέ του ήλιου Και τη ιδέα του φωτός. Στείλε τι ακτίνε σου να καεί το μπουρδέλο επιτέλους. Έτσι <εσίλω> αυτές οι αίριες φωτάγανε σοβρακοπανέλα σαν τη πανέλα του Μπαώ. Ε καλά εκεί εσύ. <εσίλω> <κεισίλω> τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η κητσαρία σε ενόχλησε. <κεισίλω> είναι δυνατόν οι αίριες ρε αποστολή. Με υπουργό <κεισίλω> από... τη Μενδόνη δεν μπορεί να έχεις πολλές απαιτήσει. Σόρυ κιόλα. <κεισίλω> Α <κεισίλω> κάποια πράγματα και πάνε και με... μαζί. Με προφανώς όλα μαζί. για την Κυριακή στους Αγίους Αναργύρους έξω από το αστυνομικό τμήμα δεν βρέθηκε περιπολικό και βλέπα σήμερα ότι για μια έξωση που επιχειρήθηκε στο Βύρονα, μέσα από τους λογριασμούς του Πάμε στο Twitter υπήρξαν και βρέθηκαν τρία περιπολικά, ένα πυροσβεστικό όχημα και 15 άδρες στον ΜΑΤ για την έξωση πρωί πρωί στις 6.30 ώρα στο Βύρονα βρέθηκαν όλα αυτά για την Κυριακή που δολοφονήθηκε δεν υπήρχε τίποτα γιατί δεν ήταν ταξί το περιπολικό να το καλέσουμε αμέσως. Φτάζαμε στο τέλος για σήμερα. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας Μου <συσχερή> Μου à vos amis parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou Que to deuxième pou m'dit m'sin ton caravanere file. Ti Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui Me voilà dans le bruit Et dans le silence Appassade Ouh Ouh Ήθελα να πούμε λίγο για τον κύριο Βαγγέλη, τον Μεϊμαράκη, ρε Στύα, Τον κύριο Βαγγέλη, βεβαίω. Ναι, τι θε. Που μα στέλνει πα, στην πρώτη μα, γραμμή. Ρε. Να πάμε στην πρώτη γραμμή, ορίστε. Όπω καταλαβαίνετε, είμαστε ένα κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, είμαστε ενεργό μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμεί θα υπερασπιστούμε τι αρχέ μα, τι αξίε μα, το δυτικό τρόπο ζωή και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε πρώτοι στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Και τα λέει Είμα, αυτά ο Μεϊμαράκη μαράκη κι αν έχει να θυσιάσει. Άση. Βέβαια, αποστολή. Τα έχει πάρα πολύ ωραία ο κ. Έχει κάνει μόνο ένα λάθο. Μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Έπρεπε να μιλάει σε τρίτο πληθυντικό. Έπρεπε να λέει θα πάτε. Ναι, ρε που παιδί μου, τώρα εντάξει. Αυτό έχει Βαγγελή. κάνει και αμήνους, υπουργό αμήνη. Τώρα έχει διπουργό αμήνη στην πρώτη γραμμή. Τον έχω δει υπουργό αμήνη, ήμουν φαντάζομαι εκείνη την περίοδο. Και άφτωρε λίγο να είναι στο τρίτο πληθυντικό τον κ. Βαγγελί. Καλά, θα δούμε. Δηλαδή έγινε. θα πάτε. Ναι. θα πάτε. Και πρέπει να καταλάβετε, όλοι την φτωχοί ότι θα υπερασπιστείτε τι αρχέ και τι αξίε τη κυβέρνησή μα και είμαστε έτοιμοι Να σας κάνουμε να αφήσετε τον καναπέ σα και να σας στείλουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης Να πάτε να ψοφήσετε. ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σα σκεπάσει. moi vous diront de choses mais moi tout ce que j'ai je le dépose là Έλα, Έλα! Σε πρόλαβα! Με πρόλαβε, ναι, αφού νωρί ακόμα. Τέλεια, λοιπόν, θέλω. Ε, για τα Αφιέρωση, λοιπόν, την πρόλαβα να μου πρώτο. Θα κάνει, εννοείται, πόρτιμπουρή τώρα, κασελάκι, με τσαλίκι από τα παλιά του, τα αυτά όλα που χόρευε εκεί με την φουστανέλα πάνω στι μπάρε. Πους αρέσαν εσέ, εσέ, για σένα να τα σπάω και τέτοια. Πού κολλάει, ο κασελάκι από πού? Ποιο κασελάκι από όλα. Ε, ρε, ο τσαλίκι δεν τον βάφτισε. Αυτό ο τσαλίκι, ναι, ναι, ο Άγιο Τσαλίκι. Σα παρακαλώ, τέλεια, τα έχουμε ξεφτιλήσει όλα. Έλα, πρέχε λίγο μπάλα. Εγώ πρώτο Ναι. το ζητάω, ν Όταν έριξε το λάδι στην Βολιβίθρα σχηματίστηκε ένα σταυρό Θαύμα! Με από το λάδι και λέει τότε Άγιος Γιάκουβος ε, σε, σε, σε, και λέει τότε Άγιος Γιάκουβος ε, Σε, σε, σένα, σπάω, Στη μητέρα μου, στον πατέρα μου τους λέει κύριε και αλία ο γιο σας λέει ή ηρεωμένος θα γίνει ή σπουδαίος Αυτό που ζούμε σήμερα ça gitare. C'est Olivier Tran. Il est là, ça va. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà que je suis me voilà même ici. Mes années c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà tant ou Αποστολή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο αποστολή! είμαι η μητέρα του Κώστα. Θα μας φάτε τα αυτιά με τον αυτιά μέχρι τις εκλογές. Είδε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωμη του Ιωριάτη, δηλαδή το γραφείο του. Έχω γίνει έξαλη. Μου το έξει πει από και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Τον είδα στον Παπαδάκι και γιτίζω ότι έκλεισα την τηλεόραση. à la région, qu'est-ce vrai Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη μπορώ να μιλήσω. Ο είμαι. Γεια σα Αποστόλε. Γεια σου φίλε. Έχει άλλα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Δώσε. Από ψήλου στα χειρά να παίξει ντροπή σε παρακαλώ γιατί είναι επίκαιρο. Οκ. Okay. Θα σου αρέσει άμα δεν το έχει ακούσει. Εντάξει, έλα να είσαι καλά. Η ντροπή και αν στάζεις σέμερα και δώσεις την αρχή Ολωνών εδώ στην Ελληνική Τηλεόραση και σε Λεωνόραση μελέτη και του Αυτιά από την αρχή Παιδιά θα έρθει κρύο, ξέρετε γιατί Με πονάει το χέρι μου Μ, Βαράει σου σουβλιές εδώ πάρα πολλές Ω oh, βέβαια Για να δούμε, θα δούμε τα μερομήνια Παιδιά, θα έρθει κρύο, θα χαλάσει ο καιρός Κατεγίδα. Η λονάρα μελέτη πήγαινε για το Ανδρικό μόριο δεν είχα ερωτήσει και λέει το λατρέβει το ανδρικό μόριο. Για αυτό που είναι κακό, δεν κατάλαβα. Καταλάβα. Το Ανδρικό μόριο λέει, το λατρέβει η λένε μελέτη. Εγώ το κακό που είναι. Το κακό είναι ότι πάρει στην Ευρώπη για να έχει προσδοκού. Και δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να γαπάσει το μόριο το Ανδρικό για να πα στην Ευρώπη. Ε, αλλά αγαπημάσα λεφτά και πήγε στην Ευρώπη. Εντάξει οκ. Okay. Εντάξει. Δεν μπορεί να, να καταλάβουν μερικά πράγματα. Άντε, Έχουμε πολύ καλά προϊόντα. Άντε, Εγώ θέλω να σα πω το εξή. Επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, Δίνουμε. Και σήμερα. Έναν ακόμα τόνο πετρέλαιο, για εσάς που τον έχετε πραγματικά ανάγκη, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 90 11 40 Θα αρχίσουν οι αντιλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράσης αντικεφάλας. Τηλεφωνείτε αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο τόνος που θα δώσουμε σήμερα είναι ένας, ένας είναι και τυχερός. Τράξτε το, αν το πάρατε, πρώτο.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 Γεια σα, Μποσόλη. Γεια. για την παράσταση προχθέ. Ευχαριστώ. Γιάννη Αβονάπλιο, είμαι αυτό που μου ζουζάλησε. Που ζουζήθησα τα αυτογράφια για τα κορίτσια. Α, που καταγώσα σαν όλη την παράσταση. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Είχε άλλη πούτσα εκεί στο κέντρο. Δεν είχα άλλη. Ε, ορίστε, βρέθηκε μία. Θα θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Που δεν κατάφερε να έρθω αυτή τη δει, ενώ το κανονίζουμε δύο χρόνια τώρα να σε δούμε. Ξέπαρκω, γιάρα γιάρα. Βαρετά κιλά ο γιαρα-γιαρα ανάμεσα σε φόρε τη και φουβά. Φέρνοντα μπρο το πελάτο, χωρί να δίνει διάρα, του κορίτσιου το φίλιμα που στοίχησε άκρη. <συρίζει> Έλα, παλούρδε. Έλα. Έλα, με ακού. Σε ακούω. Αποστόλη. Ναι, από Γιάννα έχω παρμένο. Ναι, ναι, πάρε με. Τι θε. Έλα. Μαλάκα, ξέχασε το βαρύμαγκα. Όπα, Αποστόλη. Ναι, ρε, μαλάκα. Αποστόλη, βλαγκά. Ναι, ρε, δεν το ξέρω, εντάξει. Αποστόλη. Ναι, παλούρδε, αγαπάω. Mm. Το βαρύμαγκα για Παρασκευή. Ποιο βαρύμαγκα. Έλα, ρε, που σου λέγε ότι δεν είσαι εσύ στο μικρόφωνο, είναι ο Μπαρμπαγιάννη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Έλα, ρε, το βαρύμαγκα. Μπαγιάννη. Ναι, καλά. Δεν το δεν το Όχι. Master. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Αλήθεια. Αλήθεια. Είναι all time classic αυτό. Ναι, καλά, θα ρίξουμε μια ματιά. Παρακαλώ. Κύριο για τώρα σκάι. Ο ίδιο, Σκάι. Δεν μπορεί να είστε, εσύ θα φύγει στο, στο ράδιο τώρα. Εντάξει, είμαι συνεργάτη του, τι να κάνουμε τώρα. Και εσείς, ε, στον αέρα, ε? τα πιάνουμε. Μάλιστα. Τι θέλετε. Θέλω να μιλήσουμε τον κύριο Τι θέλετε, κύριε. Είμαι συνεργάτη του, πείτε μου θα του μεταφέρω. Εσύ θα μεταφέρετε. Εγώ ακούω από μαζί του μεταφέρω. Δεν Όχι, δεν θέλουμε λεφτά. Θέλουμε μερικά στοιχεία. Να κάνουμε ένα πακελάκι. Ένα πακελάκι, ναι. Θα, φακελάκι, ένα. Ναι. Ε, θα γίνετε μέλο φίλο του κυρίου Μπαρβαγιάννη. Έβουλε το έχει υπόψη ότι από τότε που οι γυναίκε βάλανε κουστάλια για ψηθεί ο, ο γυναικείο πληθυσμό τη Ελλάδα. Αλήθεια. Κοίτα να δει τέτοια ωραία θα πείτε, χωρατά. να τον προετοιμάσο. μα είναι να πάρει πολύ γέλιο μαζί του. Όχι, λέω ότι αυτοί οι 300 που βάλανε παντελόνια που δεν έχουν αρθεί μέσα. Αλήθεια. Θα κάνουμε τα παντελόνια Οπα Όπα κοίτα να δεις ο κύριος είναι και έτοιμος Ναι ναι Μάλιστα Τα τελώνια δε... Όπα ο κύριος ασυγκράτητος ο φίλος του κύριου Μπαρπαγιάννη Θα τους πει δίξουμε Μπράβο πες. Φίλος, κύριος Μπαρπαγιάννης Δε θα και τον Μπαμπαγιάννη μας δεν θα χρειαστεί Νατά ο κύριος έχει και τα Θέλω και μια αφιέρωση την Παρασκευή γιατί, για τα γυναίκα τη γυναίκα μου. Η νύχτα μυρίζει για σε μη, για, για τα γενέθλια τη γυναίκα μου. Παλεύει εσύ, Σύμπα και τα ξαναβρείτε. Να σε συγχωρέσει από τι μαλλιωδίε σου. Τέλο πάντων. Τώρα τι να σου πω. Φταίω, που σ αγαπώ, Τα Καταρχήν αφιέρωση για Παρασκευή, το δε χρωστά από τα παιδιά της Πάτρας και το απολύομαι για τον πρόεδρο τον καθελάκι. Απολύομαι, <ΣΣΣΣ> απολύομαι, απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Έκανα μαγειρία, λάτσα. <ΣΣ'> Από λελέ και τρελελέ. Πάλι από λίγο από το καθένα, εντάξει. Έγινε. Το πρόβλημα ελληνικός λαός γιατί ο καθελάκι δεν χρωστάει. πάει καλά με τις επιχειρήσεις; Έχει μάθει μόνο να χρωσάνει οι Πρωθυπουργοί. Δεν δωστάω όλα τα είμαι όλα δουλεμένα, όλα δηλωμένα και όλα φορολογημένα. Κι τόσα, Ζω σε ένα διάφορο σπίτι όπου φαίνονται όλα. Γιατί θέλω να σου ευχερώσω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Επειδή το ξέρετε, τόσε μέρε που έχουμε να μιλήσουμε με σου έλικτα. Και την ώρα εκείνη άκουσα τον Άδων, ήταν προ το τέλο τη εκπομπή μαζί με τον Αυτιά να του τρέχουν τα σάλε. Θέλω να σου ευχηθώ από καρδιά καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Θερμά. Σε όσα σχέδιο η, η ζωή έχει το δρόμο διότι, της. διότι θέλω να ξέρει ότι πάρα πολύ σ' αγαπώ. <ΣΣΣ> ότι λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου έχουν βρεθεί τόσο καλά όσο ο Γιώργο Τρεις τρώσει τον πέρασες, όχι δύο Ένα τείχο να βάψεις, δύο χέρια το περνάς Αυτός το παράκανε Ναι, ήταν λίγο Δεν έχεις καλό σήμα, Μαρή, που πας, που που είσαι Στο γραφείο. Ναι, έχουνε χωμένοι εκεί πέρα, κάπου σε ένα γραφείο και πατάω κουμπιά όλη μέρα, τέλο πάντων. Κολλα. Αλλά ήθελα να σου αφιερώσω για την Παρασκευή το Βουαλά τη Μπαγμπαγά Τραβί. Βουαλά, Βουαλά, Βουαλά. Αυτό. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, για να εμπλουτίσει και τι γνώσει σου. Εγώ τι γνώσει μου, μωρή σε μένα. <laughs> μία που <laughs> το <πες> και <laughs> το έξερα απ' έξω. Σε παρακαλώ, σε μένα θα τα πει αυτά. γαλλική μουσική εννοώ, για να μην σου πει στη συνέχεια τα φιλιόν. Α, ναι, σωστά, σωστά. Αλλά έτσι κι αλλιώ ακούω πολύ γαλλική μουσική, οπότε δεν έχω ανάγκη. Απλά δεν τα μιλάω τα γαλλικά. vo apostolique nace kala managaki filles de colombie episis adios tout que mon me voilà me voilà koropi